Wild one. Wild one. Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στον τοίχο Στο 101,5 Εδώ είμαστε Α, είμαστε Παραία καμιά ωρίτσα ε, Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι όπως γνωρίζετε γνωρίζετε, 4060. Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Να σας ακούσουμε yeah, wow. Μας πείτε τα δικά σας αφού πούμε τις ε, καλημέρες μας σε όλους τους φίλους που είναι από αέρος-αέρος μέσω iRouter2. στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη στη Πελοπόννησο, Νεμαία Κοζάνη, Νάουσα Είπα Νάουσα τώρα μου έστειλες ένα mail Βασίλης σου απάντησα να ξέρεις πόσο δίκιο έχεις φυσικά έχεις δίκιο κοίταξε μη με ρωτήσεις γιατί το έβαλα αυτό εκεί που το έβαλα. Ήθελα να κάνω ένα πείραμα, το, να, απο, να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου. Ε, εν ολίκης, βασίλη μου αυτά μας έφαγαν. Τα και αρώματα ξέρεις. Το περιγραφικό. Είναι Τέλος πάντων ε, πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους, εντός και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι έχουν την υπομονή και μας κάνουν την τιμή να ακούνε αυτή την εκπομπή. Και κάποια στιγμή Μετά από τόσο, τόσες εκπομπές Αυτά από αυτά που βλέπουμε γύρω μας Φτάνει η ώρα και η στιγμή Κυρία μου και κυρία μου Να Θυμόμαστε και ένα το παλιό τραγούδι Που λέει τι να πούμε τι, τι να τσαμπονίξουμε Να το παραφράσουμε λίγο Διότι Φαινομενικά Ενωμενικά, ρίχνοντας μια ματιά γύρω σου στη κοινωνία που ζεις στη... στα social media, πες τα όπως θέλεις διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα Φαίνεται ότι αυτό το, το κολοκύθι το οποίο συμβαίνει συνεχίζει να σφάζει αυτές τις 200 300000 ανθρώπου ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε να σα ταγκώσουν στο λαρίγκι και εντάξει τι άλλο να πεις. Πάντω uh, <μή> από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα είναι ξαφνικό το μπαμ. <μή> Κυρίες μου και κύριοι, κουραστική θα γίνουμε και θα σας πούμε ενώ δεν γίνεται ούτε ένα βήμα, ούτε μισό χιλιοστό βήμα μπροστά. Εμείς εννοούμε το βήμα μπροστά να βρει μεροκάματο κανένας άνθρωπος κανένας άνθρωπος που δούλεψε στη ζωή του τώρα μιλάμε, έτσι Ούτε ένα χιλιοστό δεν γίνεται βήμα μπροστά Αντίθετα η, η μιζέρια του μάτριξ απλώνεται ακόμη περισσότερο με το θείασο να δίνει παραστάσεις τις πραγματικά ε... οι οποίες πραγματικά ξεπέρασαν και τη γαλαζοπράσινη στρούγγα την εποχή που ήταν υποταχτική <Τει> Στο Κίνια Λέισον Κάδες Λοιπόν ε... Φε... Τι <Τει> κάνεις ε. Λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι Ναι την εποχή λοιπόν που ξεπέρασαν αυτή την καλαζοπράσινη στρούγγα Αυτό το οποίο γίνεται Με αυτή την κατάσταση τις δίθεν πίεση, τις δίθεν αντίσταση το ότι μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν οι κυβερνητικοί ΣΥΡΙΖΕΗ, όλο αυτό το πράγμα, έχει, θα έλεγα, έναν σκοπό. Ένα σκοπό. Ένα σκοπό ο οποίος, ουσιαστικά, είναι ορατός. Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι ορίστε παρακαλώ. Έλα ρε δεν έλα ρε, Για μην μ' έχετε Ακυπλοφοράω με, με τάγκα <Τι> Πώς πώς <Τι> το, Τον είδες κα, Καλά σε ξεφέρα Τον είδες στον Μαρτινό εδώ τι έβαλε <Τι> Λέει το δες, Όχι ρε το βαλέ να τελείωσα Έπαθα πλάκα να πω με λέει Ρωτάει ο Τσίπρας μια γιαγιά Ξέρεις γιαγιά πως λέγεται ο Υπουργός Οικονομικών Και λέει η γιαγιά Ουκόρσπιδιμ Βαρουφιανάκης Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Δεν μπέζει το άνθρωπο Ευχαριστώ πολύ, πως κωδική ονομασία Μαρουφράμπο. εντάξει, καλή είναι, εντάξει Εντάξει να είσαι καλά. Δεν μου διευκρίνησε ο κυβερνητικός με πήρε, με διόρισε. Εντάξει, εντάξει, μεγάλε. τόλησα το πρόβλημα. Θα με κάνει, λέει, ε, κρυφό ράμπο της εφορίας με κωδικό μπαρουφράμπο. Και θα τα μάθατε τα νέα. Τα πούμε παρακάτω. Και θα κυκλοφοράω με τάγκα στο στην Ήκονο για να καρφώνω τους καταστηματάρχες. Εγώ, <laughs> μεγάλε, θέλω τίγκα Δεν θέλω τάγκα. Λοιπόν, μου λε. Αυτή η ιστορία λοιπόν ε, μεγάλη. Ε, του Μάτριξ καθημερινά καθημερινά τώρα μιλάμε έτσι χωρίς να δίνουν καμία μα καμία σημασία στο, στην πραγματική ζωή yeah. διότι η πραγματική ζωή αγαπητέ μου είναι αυτός ο, μικροβιομηχα... ο μικροβιοτέχνης ο εργάτης ο υπάλληλος ο οποίος είναι και ο πνεύμονας της οικονομίας πάντα ήταν αυτόν λοιπόν θέλω να τον εξαφανίσω να τον εξαντλήσω, να τον πεθάνω το έχουν πεθάνει δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα άλλα ε, οι προτάσει που έκανε ο Βαροφιάκι, καλά τον είπα άλλο Βαροφιάκι, ναι. να πηγαίνουν με κρυφά Κρυφές κάμερες οι τουρίστε φοιτητέ και τέτοιοι να του πάρει για δουλειά λέει, να καταγράφουν του καταστηματάρχες αν εκδίδουν αποδείξει και τέτοια. Κυρίω μου και κύριοι αυτό δεικνύει και την ε, κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία έτσι, αυτά τα μυαλά τα τοποθετημένα εκεί στις αριστερές κυβερνήσεις, δημοκρατικές κυβερνήσεις, από άγνωστους κύκλους σε μάς Σε σας μπορεί να είναι γνωστοί. Λοιπόν, είναι πέρα για πέρα γερμανοτσολιάδες, σκυφτοί και άρρωστοι. Σίγουρα αυτό τώρα κάποιος του τόπε του υποτακτικού Βαροφιανάκη, το λέω και εγώ Βαροφιανάκη, τώρα. και θα μου κόλλησε. Παρακαλώ. Πολύ σα καλημέρα. Έλα, γεια, Μ' άρεσε τηλεκράτης. Η καινούρια ατάκα του Γκρίκ Καμάκη στο... Στην τουρίστρια Θα τη λέει είσαι το ρουφιανάκι μου Έλα μάνα μου Τι σου κάνω ρουφιανάκι μου <laughs> Φαντάζομαι δηλαδή ότι αν ανακαλύψουν κάποιον από αυτούς Αν γίνει πράξη αυτό που Εντάξει δεν χρειάζονταν να αν γίνει πράξη εδώ, θα τον σαπίσουν στο ξύλο και καλά θα κάνουν βέβαια. Αλλά το ξύλο δεν θα το φάει, δεν θα το φάει ο Βαροφιανάκης Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή τώρα. Όπω σα είπα και πριν, δεικνύει την κοινωνία. Όταν υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι λένε βεβαίω είναι σωστό το μέτρο. <laughs> τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα 70 χρόνια που μεσολαβήσαν από, το, από του Ο Ρουφιάνος οι οποίοι κυκλοφόρηγαν με την κουκούλα, λοιπόν. Ε, μετά όταν έγινε δημοκρατικό το καθεστώς Ξέρεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αν ήταν τσίπα ε, Αλλά δεν, δεν λέγανε ρε, ρε παιδί μου οι Ρουφιάνοι Είμαι Ρουφιάνος, ξέρω εγώ είμαι κουκουλοφόρος Δεν το ομολογούσαν στην κοινωνία Κάνανε τη δουλειά που κάνανε, κρυφίως Τώρα βγαίνουνε φόρα παρτίδα και λένε είμαι Ρουφιάνος Είμαι κάθαρμα, έτσι σκέφτομαι και θα το κάνω και πολιτική Και θα το κάνω και πράξη αν είναι άλλη πραγματικότητα από αυτή που καταλαβαίνουμε, ορίστε εδώ είμαστε. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι, ναι. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου Είπε ο Ότι τα εκατομμύρια Ρουφιάνι Θα πούνε γιατί να ρουφιανεύω τζάπα πάρω και το εξτραδάκι Να σου πω ξές που διαφωνώ μαζί σου φίλε Διαφωνώ στο ότι αυτό θα είναι δεύτερο μερογάματο Είναι δυνατόν Ο Ρουφιάνος να μην, να μην έχει απολαβές Οποιεςδήποτε κι αν είναι αυτές Ξέρω εγώ Μισθός από την ασφάλεια Από την ΑΕΗ που κάπου, κάπου τα παίρνει ε, Αυτό θα είναι το δεύτερο εξτραδάκι Και όσο μπορεί να του έχει και μπόνους Όσου περισσότερους καταγράφεις Λοιπόν τόσο καταλαβαίνει. Η... Δεν ξέρω αν ήταν έτσι η κοινωνία πάντα Τι να σας πω Δεν ξέρω εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα Αν θέλετε πάρτε και ένα τηλέφωνο να μας τα πείτε Σημασία έχει όμως ότι αυτό Είναι το Μάτριξ Σημασία έχει ότι με αυτό το πράγμα Ο άνεργος δεν βρίσκει δουλειά Και τούτοι εδώ οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν Πού πατάνε και που βρίσκονται Ούτε και μεταξύ τους Ούτε έχουν κανένα σκοπό να ασχοληθούν με την πραγματική ζωή Το μοναδικό πράγμα τους οποίους, Το οποίο τους ενδιαφέρει Είναι να συνεχίζουν Αυτό το show. Ορίστε Θα σου πω Θα σου μου Ναι η πολιτική του αριστερού Όπως πολύ σωστά το είπες Είναι να μειώνουν τα χημικά Που ρίχνουν Ας πούμε Στις διαδηλώσεις που έριχναν Η μπάτση και αυτά Αλλά ξέρεις και είναι η πλάκα μεγάλη. Να σου πω να σου απαντήσω Αυξάνουν την τοξικότητα Του μυαλού Διότι μόνο άρρωστα μυαλά μπορεί να σκέφτονται έτσι Και να υλοποιούν αυτά Δηλαδή ένα νορμάλ άνθρωπος αυτή τη στιγμή Νορμάλ, μιλάμε δεν ξέρω πως το καταλαβαίνουμε εμείς το νορμάλ Θα έπρεπε να τους στήσει πως είχε στήσει θυμάσαι ένα έργο που έβαλε τι αδερφές του ο Βέγκος Και τους βάραγε πέρα πέρα σφαλιάρα Κυρία μου και κυρία μου δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση Δυστυχώς για μάς βέβαια για τα εκατομμύρια των ε, ομόσταυλών του. Ε, είναι ευτυχώς διότι πέρα από την ε, τσέπη του. Και από το προσωπικό του Σκέρδος Δεν σκέφτονται τίποτα άλλο Οπότε Να σου πω Πιστεύω δηλαδή ακράδαντα ότι το μπαμ θα είναι μεγάλο και θα γίνει απότομο Οπότε κυρία μου και κυρία μου Ας ρίξουμε μια ματιά στο θίασο Μην έχοντα να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ε, Και στα, σε αυτά τα οποία κάνει Για να αμπόχνει Αρχαία αρτινά είναι αυτά Τις ημέρε ε, Να μεγαλώνει η κατοχή στην Ελλάδα να διαλύεται περισσότερο το κράτος να εκμαυλίζει καθημερινά και περισσότερους ανθρώπους με αυτές τις ενέργειες Κυρία μου και κυρία μου δημιουργική ασάφια και ουτοπία λέει είναι η απάντηση που δίνουν για τη λίστα μέτρων του Βαρουφάκη οι αξιωματούχοι της ΕΕ Μουάστα. Σήμερα λοιπόν μην ξεχνάτε ότι έχουμε το περίφημο Eurogroup εκεί λοιπόν θα αποφασίσει το Eurogroup ποια μέτρα θα γίνουν νόμοι της Ελλάδας Λοιπόν, και περιμένουν και άλλη λίστα από το Βαρουφιανάκι. Καλά, τον είπε ο άλλο. Λοιπόν, για τα όσα εννοεί με την πρώτη, την, ε, του στείλει και άλλη λίστα ο Βαρουφιανάκι. Του στείλει, ξέρω εγώ, να πούμε, μπορεί να μετατρέψει τα παιδιά τη πρώτη δημοτικού, όλα του νηπιαγωγείου, σε ρουφιάνου. Να πηγαίνουν να δίνουν αναφορά στην, ε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι μερογκάμα το έφερε και αν έφερε ο μπαμπά ή η μαμα του σπίτι. Έρωγον, να σου πω. Αυτού τα περιμένει. Κυρία μου και κυριέ μου, οι ιδανιστές δεν βλέπουν αριθμού στα χαρτιά της ελληνικής πλευράς παρά μόνο ασαφείς περιγραφές μέτρων και ανησυχούν. Τους λένε ρε φράγκα, φράγκα, θέλουμε φράγκα, παρακαλώ. Καλώς το φίλο μου. Να λέω εντάξει. εσύ Τι να ανοίξει το σου το σου λέω. το σου λέω. να κάνουμε. Τα ή, ή μας οδηγούν να επιδείξουμε από κανένα μπαλκόνι Ή να τους αγκάσουμε στο λαρίγγι Με, Μεσέα λύση δεν βρίσκονται Τι τρελάδικο, το τρελάδικο δεν μας κάνει τίποτα Α και πού είσαι ακόμα Να σε καλά φίλε μου Να σε καλά Να είσαι καλά φίλε μου Ε μπορεί, τι μου λε τώρα Τι σου έκανε εντύπωση που το συλλάβανε Ξέχασα τι συλλάβανε το μυαλό των Ζανιάδων mm. Επί Παπαντρέου και τέτοια Και τα βγάζανε και τα λέγανε ε, Σου είπα μεγάλη διαφορά Αυτή τη στιγμή είναι ότι είχες ένα Ένα καθηκοκάθηκο εκεί που το λέγαν Θεοχάρη Και έβγαινε Και σε απειλούσε με ύφος χιλίων καρδιναλίων Τώρα έχεις μια αριστερά Βαλαβάνη Η οποία βγαίνει με το ύφο αυτό της κνίτσας Σας ξύρις τη ξέρει, Λοιπόν και σου λέει Εσάς παρακαλώ πληρώστε, είναι πατριωτικό <asypedal> <Keyboard> Τώρα είναι και αυτό που όλα πατριωτικά είναι Για τον κόσμο είναι πατριωτικά Για αυτούς είναι τίποτα, παρακαλώ Χωρίστε Ναι, θα μας Ναι, ναι, ξέρω, κατάλαβα Καλά μου λέει εδώ μια φίλη τη Λακροάτρια Αν αυτή η πρόταση γινόταν η σαμαροβενιζέλων Η αριστερά αντιπολίτευση τότε Θα ξεσηκωνόταν ο μου και όλοι μαζί Και θα φώναζε τι πάνε να κάνετε Αριστώ, ρουφιάνει κλπ Τι να σου πω μεγάλε Είναι το θέμα, το θέμα Ξέρεις αυτό που λένε και οι μεγάλοι μάγειροι Ότι το Δεν τρως μόνο με το στόμα Τρως μόνο και με το μάτι και με τα ταυτή Κατάλαβες Τι να σου πω τώρα να Πολύ ωραία η λίστα, είπε ο φίλο μα ο Ντάιζε Μπλούμης, του, του Βαρουφάκη, αλλά πρέπει να πάτε στις Βρυξέλλες να σας πούν οι θεσμοί τι πρέπει να κάνετε. Και τα τεχνικά επιταλλεία να έρθουν στην Ελλάδα για να αξιολογήσουν την κατάσταση. <Το> Όλα αυτά συμβαίνουν μεγάλη ενώ η αξιοπρέπεια κάνει πασαρέλα, η ελπίδα <Το> με τα πολλά λιπαρά μας έχει τρελάνει <Το> και ο φίλο μου, ο κυβερνητικός μου, είπε, θα μου στείλει και το διορισμό μου Τις κρυφούς ράμπο του βαρουφάκι Πρέπει να φοράω δηλαδή Θα βάψω και νύχι Αυτά πρέπει να τα εξηγήσετε Θα βάλω και βλεφαρίδες hey, love... Πρέπει να μου τα εξηγήσετε Καλά θα μου πεις, θα υπάρχουν και σεμινάρια Για να μας κάνετε εκεί Στην uh... Κρυφούς Πως τους λένε ράμπιδες were... Γεγονός πάντως είναι κυρία μου και κυρία μου Ορίστε παρακαλώ <laughs> <laughs> ναι, ναι, θα το κάνω ρε, θα το κάνω ναι, ναι, ναι, όλα, όλα τα κάνω για να γίνω εφοριακός Γιατί και πως θα κάνω το μάτι γαλάζιο Θα φορέσω φακούς επαφής Σιγά μωρέ, εδώ έχει κάνει ανόρθωση κόλλου με ένα γάκι Πλάκα μου κάνει ναι. Όλα γίνονται σήμερα πετάξω μπούτι έξω, βλεφαρίδα, πως μου το πες Θα φορέσω, θα γίνω εγώ τουρίστρια Φαντάζεσαι Λοιπόν Τι έγινε λοιπόν ο φίλος μας ο Βαροφιανάκης Καλά τον λέει ο άλλος Τρελάθηκα γέλασα με αυτή την ιστορία Μίλησε στην κοριέρα Δεν αφήνει ο Βαροφιανάκης Μικρόφωνο και τηλεόραση Και εφημερίδα Λοιπόν σου λέω είναι αυτός ε, Αυτός ξεπέρασε τον μπουμπούκο. Λοιπόν Αν δεν τα βρούμε με λέει με τους εταίρους Θα κάνουμε ή εκλογές ή δημοψήφισμα Μάλιστα τι θα αφορά το δημοψήφισμα Το ευρώ Κατάλαβες πρόσεξε τώρα Μαρία. Η τακτική των άχρηστων Λέγε με παπαντρέου κυβερνήσει: Είναι η εξή. Στον εκμαβλισμένο μου λαό Λοιπόν αφού δεν μπορώ Να τα βγάλω πέρα Ή καθο... ή παίρνοντας εντολή Διότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα από μόνοι τους Τον καλό λοιπόν Του κάνω και ένα δημοψήφισμα ή του κάνω εκλογές Και σε ρωτάω τώρα Κύριε Τηλεκτροατά μου, κυρία Τηλεκτροάτριά μου, πε ότι κάνουν ένα δημοψήφισμα αύριο. Και σου λένε όξο ή μέσα από το ευρώ. Ξέρω εγώ τι, όξο ή μέσα από την Ευρώπη. Τι έχει εσύ την εντύπωση που θα γίνει, Τι ακριβώ, Δηλαδή, οπότε, ό,τι και να γένει που θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί, Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, θα σου πούνε ορίστε, δημοκρατικά ε, επέλεξε. Οπότε, απαντάω και στον εαυτό μου, τι τι θέλουν αυτέ τι. Ε εκλογές φερετζέ που κάνουν <χαι>, για να έχεις τη... την ευθύνη εσύ ρε κοτούτσικο <σφυρό> θυμάσαι την εποδό των... όλων αυτών των βλακών που έβγαιναν στην τηλεόραση και τι μιλάς εσύ ρε εγώ είμαι ψηφισμένος από το λαό Κατάλαβες; όλοι αυτοί ήταν ψηφισμένοι από το λαό λοιπόν αυτή είναι, ήταν η μόνη εποδό σου οπότε να και τι χρησιμεύουν οι, οι εκλογές ο φερετζέ στον εκλογό <σφυρό> παρακαλώ Χαίρετε, χαίρετε. <σμήθει> <Τιος> Ποιο θα του δικάσει. <Τιος> Ποιο θα του δικάσει, παιδί μου. Ποιο θα του δικάσει. Πώς, πώς, την, πώς, την, πώς την είπες Πώς <laughs> Εντάξει <laughs> <laughs> Καλ, Καλή σας μέρα <laughs> ευχαριστώ Έχεις πολύ χιούμορ κύριε τηλεακροατά μου Έχεις πολύ μεγάλο χιούμορ <laughs> Πραγματικά δηλαδή να είσαι καλά Με έκανες και γέλασαι <laughs> Λέω τηλεακροατής ε, α, άμα λέει είναι ανίκανοι αυτοί, πετάνε τον μπαλάκι στο λαό και κάποια στιγμή πρέπει να δικαστούν αυτοί οι προηγούμενοι. <laughs> Ποιο θα του δικάσει, <laughs> Με ακούγατε τι τον ο ρώτακα του τηλεκτροντή. <laughs> Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, ο Βαρουφάκη εκτό από τα σχέδια αυτών των Ροφιάνων έχει και σχέδιο Αράχνη. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε το σχέδιο Αράχνη. Είναι 500 Γερμανοί εφοριακοί του Σόιμπλε που θα το παίζουν τουρίστε. Εκτό από μένα που θα με διορίσει ο κυβερνητικό, που θα γίνω η μπουμπού ή τουριστρια Πώς θα με φωνάζουν, να κάνω και ένα όνομα Με φωνάζουνε Ζουζού, Χέλγκα Ξέρω κάπως, μπορείστε Καλό το φίλο Πολύ καλά, άριστα Και εδώ και καμιά πενινταριά χρόνια Ωρα, αυτό ήτανε νουβέλα μπροστά σε αυτά που θα δούμε τα καλά, φίλε μου. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Αυτά <laughs> Αυτά που είπε ο Όργουελ, <laughs> θα είναι νουβέλα μπροστά σε αυτά που ζούμε. Που θα ζήσουμε και ζούμε. Οπότε λοιπόν, έχουμε και το σχέδιο αράχνη, το σχέδιο μπάκακα. Θα σου το πω και σε λίγο. Παρακαλώ. Βίλα που είσαι, <laughs> Τα κάνω όλα, τα Λόλα με διορίσει και. Γεια σου, ράμπο! Έλα, έλα, γεια, γεια, Με πήρε ένα υποψήφιο ράμπο, τα κάνω όλα και με λένε Λόλα. Αυτό θα είναι το ψευδόνιμό του ρε που κατά ο κόσμο. Δηλαδή, μεγάλε, κοίταξε να δείτε τώρα πώ τσιμπήσαμε, γλιστρήσαμε στον, στον ταραμά του Βαρουφιανάκη και ασχολούμαστε με αυτό. Και ο άνεργο δίπλα μα πεθαίνει, έτσι. Ο αυτό που δεν έχει να πάρει ψωμί στο παιδί του πεθαίνει. Πάντω, κυρία μου και κυρία μου, να σου πω για το σχέδιο Αράχνη. Την αράχνη ποιος την τρώει, ο Μπάκακας, δεν την τρώει ο Μπάκακας, πετάει τη γλώσσα και την τρώει. Οπότε εμείς θα κάνουμε το σχέδιο Μπάκακας. Παρακαλώ. Έλα. Ω, καλά, που είσαι ακόμα. Έλα μορφτή, έλα μορφτή θες συντολογιστή συμπτολογιστή και θα αφήσουν τους ανθρώπους διαπροσλάβουμε ανθρώπους <συσίλω> Είσαι εναντίον της ευθύνης να ε, πούμε yeah, παραγωγικότητας, σε παρακαλώ Κοίτα με σου μια καμιά τουρίστια στα πρόβατα και να πούμε και σου ζητήσει γάλα και δεν έχεις απόδειξη Την γλίτσα να την έχεις εύκαιρη, έλα γεια <laughs> δεν έχω γκλίτσα που λέει εδώ ο φίλος μου Που του βγαίνει η Παναγία Στα πρόβατα Λοιπόν οχ, Λοιπόν μεγάλε που λε, Έτσι είναι φίλε ε, Όπως το λες είναι εύκολα τα πράγματα Αλλά είναι δε, Ρε παιδί μου προεκλογικά δεν να έλεγαν ότι θα χτυπήσουν το μεγάλο κεφάλαιο Ότι θα πληρώσουν αυτοί που έχουν να, το, πώς, το, το μεγάλο κεφάλαιο Το μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν Είναι εδώ ο καναλάρχης που το στέλνουν τα εξώδικα Να πληρώνει. Είναι ο σουβλατζής ο ο... ο Νταβερνιάρης Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο Οπότε ξαμολάει εκτός από τη... εμένα τη Λόλα Πως το λένε και εμένα τη Σούζη Και τον άλλον τη το Λόλα Τα κάνω όλα και με λένε Λόλα Ξαμολάει και το σχέδιο αράχνη μεγάλε Περίμενε να σου πω Ορίστε Έλα Έλα ρε φύλε. Πολύ καλά δεν ακούς Διορίστηκα Ναι <laughs> <down the pipe. laughs> Είμαστε στην οικογένεια. Τι μολύνει τώρα, ναι. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, ναι. είδε βάζουμε Να σε καλά. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Και αυτή η προσπάθεια κάνουμε εκεί στον τοίχο που λες φίλε, <coughs> Το... την είδηση. Να μην στη δίνουμε, ξέρει. να τη μαζίσει όπω είναι, προσπαθούμε και να βάζουμε και γεγονότα τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, που λε, μεγάλε, τι σου λέγα, εκτό από τη Σούζη και τη Λόλα, λοιπόν, τι τουρίστριε, θα πετάξει και το σχέδιο Αράχνη, ο Βαρουφάκη με 500 Γερμανού εφοριακού, του οποίου θα στείλει ο Σόιμπλε. Αυτοί θα φαίνονται, θα φοράνε γιονάρα κάλτσα. Λοιπόν, οπότε λοιπόν στο Τάγμα Φιάνων θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για τους 500 Γερμανούς εφοριακού, η εταίροι είναι θετικοί για το τάγμα των ρουφιάνων. Ε, θα είναι, όπω ήταν η αναρχικοί αερομεταφερόμενη; θα είναι και αυτοί. Ε, θα είναι αερομεταφερόμενοι και θα του πετάνε με λεξίπτουδα. Στη Μίκονο, στην Άξο, στην Κρήτη. Τάκ, τάκ, θα του μοιράζουν στα νησιά να πιάνουν τους ρουφιάνου. Ναι, του αερομεταφερόμενου. Θα είναι τάγμα αερομεταφερόμενων ρουφιάνων. Τάρ, θα λέγεται τάρ. Τάγμα αερομεταφερόμενων Ρουφιάνων. Λοιπόν και 500, αυτό είναι το σχέδιο Αράχνη. Τώρα σου λέω, εμεί λέγαμε να κάνουμε το σχέδιο μπάκακα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πούσει να το. Α, δε... φαντάζομαι εκεί στη σε έναν Ισήρ, παιδί μου. Να πάει στον έρμο τον ταβερνιάρη, θα μου πει πώ θα τον καταλάβει ο ταβερνιάρη, πώ θα με καταλάβει εμένα. Θα έχω μέσα στο ξόβιζο την κάμερα, την έχω μέσα στα βυζιά. Δεν θα καταγράφω πούμε εμένα και θα πάω μετά. Τάκι, και θα παραδώσω το... την κασέτα στο Βαρουφιανάκι. Τσακώσει το στο στον καταστηματάρχη εκεί, Πάρα ρε να πούμε δεν είσαι πατριώτη και τέτοια. Αυτοί, αυτά είναι τα. Δεν α πω μεγάλα, αυτά είναι τα μυαλά του, αλλά μην ξεχνά ότι αυτά τα μυαλά είναι αριστερά, έτσι. Μην ξεχνά διότι αυτά στάκανε ο Θεοχάρη, στάκανε ο... ο Ζανιάς στάκανε ο Στορνάρα, στάκανε το. Πώ το λένε το σφαχτάρι το τελευταίο που έβγαλε τον Κίκα, ο Χαρδουβέλερ. Τα βγάζε όξο Τι μαλάκα ήταν <laughs> Εσύ δε, να πλέρωνες πατριωτικά Λοιπόν Οπότε μεγάλε Τελικά ποιοι μείναν οι πατριώτες Στην Ελλάδα να πληρώσουν Ποιοι ταλέποροι μείναν στην Ελλάδα <ΛΛΟ> Κυρία μου και κυρία μου Εκείνο ε, το οποίο συγκινεί αφάνταστα Πραγματικά δηλαδή Σε κάνει και τσιρνιάζεις Αρχαία αρτινά Ορίστε Λου είσαι ρε μεγάλη Τι έγινε Σε ντύσω Λάιλα να σε στείλω στα νησιά Έλα opens, Ναι hey, yeah. Πόσο Woo. Και πολλοί του πανέ. Πολλοί του είπανε Ναι Τίποτα, πουθενά, τίποτα. Κούρνο, κούρνο, να είσαι καλά. Σε... Έλα, ρε φίλε, εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν σε ακούω καλά τελευταία και με ανησυχεί mm -hmm. Λοιπόν, πήγε για πιάσει μεροκάματο στη... στην Ιωνία, ξέρω, κάπου πήγε και του δώκανε 20 ευρώ μαύρα, άμα θες του λένε και γύρισε ο άνθρωπος σκασμένος αυτά δεν αυτά δε λέμε ότι όταν μετράνε τους άνεργους αυτούς δεν τους μετράνε παρακαλώ έλα όχι για όταν τα κάνουν αυτοί δεν είναι παράνομα αρεύτη λέμε. έτσι λες εσύ τώρα Ρε φίλε εμεί είμαστε πατριώτες τώρα με σένα θα ασχοληθούμε να πούμε, Σε παρακαλώ πολύ <laughs> Γεια σου Λέει ένας φίλος τηλεακροατής Η καταγραφή αυτή δεν είναι παράνομη Δεν είναι ρε παράνομη Ούτε ναζιστικά ούτε φασιστικά όταν τα κάνουν αυτοί Άμα κάνεις εσύ κάτι είναι Παράνομο Άμα χρωστάς 500 ευρώ στην εφορία θα πας φυλακή Άμα, χρωστά, άμα έκλεψες και έβγαλε το εξωτερικό 400 εκατομμύρια ευρώ όπως έκαναν τα δύο παλικάρια της Ένεργα λοιπόν και γλεντάς και χαλάς το μαζονάκι εκατομμύρια και στη Μύκονο δεν πα φυλακή και τώρα που τα δικάζαν τα παιδιά κάτι τους ψιθύρισαν να πούμε και βρήκαν θέλουν λέει να επιστρέψουν 83 εκατομμύρια ευρώ ενώ φάγαν 400 επιστρέψουν 83 και θα τη βγάλουν καθαρή θα, καταλάβες έτσι πα! έτσι γίνεται δουλειά μεγάλε έτσι γίνεται δουλειά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτούς, σε αυτού δεν θα στείλει καμία κρυφή κάμερα ο Βαροφιανάκης Κυρία μου και κυρία μου, ε, γεγονό είναι ένα ότι τα μυαλά τα οποία σε κυβερνάνε, που είναι και αριστερά και προοδευτικά, σε προειδοποιούν κιόλα. Ένα από αυτού είναι ο κύριο Κούτζια, επί των είναι ο οποίο σου είπε, Απίλησε την Ευρώπη ότι έτσι και δεν μα δόκετε λεπτά. Λοιπόν, θα του αμολύσουν, θα, θα γιομήσει η Ευρώπη τζιχαντιστέ. Θα αποστεροποιηθεί θα η Ελλάδα ενώ σε 10 χρόνια οι νέοι θα στραφούν σε εξτρεμιστικά και ναζιστικά κινήματα με την πολιτική λιτότητα που ασκεί η Γερμανία και η ΕΤΕΡ. Κυρία μου και κυρία μου, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι ε, τι ειδήσει που σου βάζουμε εκεί στον τοίχο. Δύο είναι ε, σημαντικέ. Η μία είναι η άνοδο τη ακροδεξιά στην Ευρώπη, στην Ισπανία, την οποία τη φέρνουν τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή, και η δεύτερη είναι. Τα μαντάτα που ήρθαν Από το Γιούγκερ Ο Γιούγκερ λοιπόν είπε φορά παρτίδα Αυτό το οποίο έχουμε ξαναγράψει Και έχουμε ξαναπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό Ότι ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό στρατός Κατάλαβες Και φυσικά το... η Γερμανία είναι σύμφωνη Όπως ποιος δεν θα ήταν σύμφωνος Ο Ευρωπαϊκός στρατός λοιπόν Για να ε, λέει να είναι έτοιμος ε, Να αμυνθεί για τη Ρωσία Πλάκα μας κάνουν Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου. Το όραμα του κοινού στρατού, το όραμα της κοινή πολιτικής, το όραμα, το όραμα της ΕΕ γίνεται πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν αυτό το, τέταρ, το τέταρτο ράιχ δημιουργεί και τον στρατό του εκτός από τους οικονομικούς δολοφόνους και τους πραγματικούς δολοφόνους με πραγματικές σφαίρες, οι οποίοι θα κοστολογούν και τις σφαίρες όπως κοστολόγησαν και τα σφαξίματα στο κομμένο, στο δίστομο, στα καλάβρτα και αλλού και σε καλούνε σήμερα να τα πληρώσει. Τα άκουσες τα νέα πατέλα Που θα έλεγε και ο Γιουργάκης Παπαντρέο yeah. Μας ε, Ευρωπαϊκό στρατό Φόρα παρτίδα βγαίνουν και τα λένε πια yeah. Τώρα γιατί εσύ είσαι ε, Τόσο πολύ σύμμαχος Και αγαπημένος με το Γιούγκερ Τη Μέρκελ, το Σόιμπλε Και όλου αυτούς Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω Μπορώ να καταλάβω εμένα όμως γιατί δεν είμαι τόσο αγαπημένο και σύμμαχος Κυρία μου και κυρία μου Ορίστε παρακαλώ. Άντε μου λέει εδώ ένα φίλο τηλεακουρατή να πιστέψω εγώ τώρα ότι ε, όλο αυτό το πράγμα από, από την Αραβική άνοιξη στο, στο Ισλαμικό δρεπάνι, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι φτιαχτό για να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Είπε κανένα ότι δεν είναι φτιαχτό. Εγώ σου είπα από την πρώτη μέρα με αυτό το θέμα των Ισλαμιστών. Πώ στηρίζονται αυτή τη στιγμή ρε, μεγάλη. μεγάλε. Στη δημοσιότητα δεν στηρίζονται. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Αν αυτή τη στιγμή όλα τα δίκτυα του κόσμου να μην του παίζουν τίποτα. Ταρτάβαζαν πού στο YouTube, δεν το ελέγχουν. Πλάκα μου, κανεί. Αν του έκοβαν αυτό, Γιατί το κάνουν, οι ίδιοι τα κάνουν, οι τα βάζουν. Αστατάλα. Το. το θέμα είναι πάντα αυτό που επαναλαμβάνουμε. Ότι αθώα άνθρωποι χύνεται αθ, αίμα αθώων στα παιχνίδια αυτών. Και είναι πολλοί. Όπω χύσαν οι Γερμανοί και στον πρώτο παγκόσμιο και στο δεύτερο παγκόσμιο, και τώρα με το τέταρτο Ράι το οποίο μα το φοράνε στο σβέρκο. Λοιπόν, <Λιμά> πολλές Ελληνοπητές μου, λες, ε, Ελληνοπητέ μου ε, τσακώνονται τώρα γιατί ο Χαρδουβέλερ έβγαζε λεφτά στο εξωτερικό. να σου ρωτήσω κάτι μεγάλη. Ο Χαρδουβέλερ έβγαζε λεφτά στο εξωτερικό. η Βαλαβάνοι δεν έβγαλε. Ο Σταθάκη δεν έβγαλε. Ο Τσακαλώτο δεν έβγαλε. Ο Τσακαλώτο δεν έχει είπε μετοχέ στην Black Fork. Πώ τη λένε αυτή την. Αυτοί. αυτοί δεν βγάλανε λεφτά. Γιατί δεν μιλάτε για αυτόν ο Σουφ. Δεν δηλαδή είναι κυβέρνηση τώρα. Ο Βενιζέλο δεν έβγαλε. Αυτά είναι από τα λίγα που ξέρουμε. Τι έγινε τώρα, επειδή έχουμε το... Είναι ο τσακαλώτος αμυστερός τώρα και δεν τον ακουμπάμε Πλάκα μας κάνει. Ναι ναι Έχουν... Οπότε λοιπόν τώρα εντάξει Δεν θα γίνουμε εμείς δικηγόροι του Χαρδουβέλερ Έχετε ακούσει ότι το... του έχουμε σύρει Αλλά φόσον θέλετε κοινωνία Πρέπει να τα λέτε όλα Λέμε ρε παιδί μου τώρα Μη σε παρακαλώ πολύ Πάντως γεγονό είναι ένα μεγάλο Το η θηλιά σου, χωρίστε παρακαλώ χωρίστε ναι, ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι μου λέει εδώ μια φίλη τηλεκτροντρία, στο κάτω-κάτω μου λέει ο Τσακαλώτοφ ο, ο Χαρδουβέλερ ήταν διορισμένο. Εδώ μιλάμε για εκλεγμένου από το, το λαό. Βαλαβάνιδε, τσακαλώτο και τέτοια. Μεγάλε τι να σου πω. Τι να σου πω και τι να σου ομολογήσω, σου είπα και στην αρχή τη εκπομπή, πια φτάσαμε στο σημείο να λέμε τι να πούμε, τι, τι να τσακμπονίξουμε. Η θηλιά στο λαρίκι των. Εργαζόμενο σφύγει περισσότερο γιατί? γιατί. Γιατί μια εταιρεία η οποία σου δίνει δουλειά σε σένα θα ξεσπάσει τον εργαζόμενο πρώτα. Για παράδειγμα, όταν στου, τη ζητάνε προκαταβολικά τα χρήματα για να εκτελέσουν παραγγελίε εισαγωγών στη χώρα, καταλαβαίνει από πού θα κόψει η εταιρεία έτσι. Αυτά κάνει η Ενωμένη Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία ζητάει προκαταβολικά για μια εταιρεία που θέλει να πάρει πρώτε ψήνε, τα χρήματα. Οπότε λοιπόν μεγάλε. Πρόσεξε τώρα, έχουμε φάρμακα, τρόφιμα, καύσιμα, τα οποία θα πάρουν την ανιούσα. Κατάλαβες, σε αυτά, αυτά τα θέματα, ποιος να τα αντιμετωπίσει τώρα, ο οικονομικός εγκέφαλος Βαρουφάκης ή ο οικονομικός εγκέφαλος τσακαλώτο. που σου είπα, δείξε μου το πανεπιστήμιο που έβγαλαν, είναι και καθηγητάδες, να πάω κι εγώ, να μάθω πώς λύνεται η εξίσωση, δανείζομαι, κερδίζω, ζω. Να μάθω πώς λύνεται αυτή η εξίσωση. Πάντω το 2-14 μεγάλες κάσαμε 15 εκατομμύρια ευρώ για τα κόμματα, αυτά τα κόμματα τέλος πάντων. 15 εκατομμύρια ευρώ Τι, πια, την εποχή θυμόσαστε που λέγαμε την είδηση ότι στο νοσοκομείο, στο, πώς το λέγανε εκεί πέρα, δεν είχαν ούτε γάζες, ούτε καθετήρε Πληρώσαμε μέχρι και τις προεγλογικές διαφημίσεις των κομμάτων. Τα πληρώσαμε. Ποιοι τα πληρώσαμε? Έλα ντε μεταξύ μεγάλες γιατροί του κόσμου προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος έξαρσης, φυματίωση και υπατήτιδας και AIDS στους ιστούς των πόλεων διότι δεν κάναν ούτε ένα τεστ, ούτε μια εξέταση στους ανθρώπους, στους κρατούμενους που είχαν στους μετανάστες στην αμεγδαλέζα και εκεί τους ελέγχαν εκεί μέσα αλλά πυρνάει το σούβ του Παϊσόκ Πάει για την καφεδιά του, ε, βέβαια, είναι 11 παρά 10 η ώρα μας. Παρά... Ε, βέβαια. Περνάει το Ισού. Ε? Άργησε, ε, άργησε ξυπνήσει, θα έχει φάει. Θα έχει φάει καμιά πρατίνα το βράδυ. <laughs> λοιπόν, που <μ'> λες, μεγάλε. <laughs> Αυτά τα λένε οι γιατροί του κόσμου. Δεν σας τα λέμε εμεί. Κυρία μου και κυρία μου πριν γίνει ο έλεγχος νομιμότητας στην Ελντοράντο στις Σκουριές Ο Λαφαζάνης συναντήθηκε με τον Καναδό πρέσβη Και τον διευθύνοντα σύμβουλο της, εταιρε... της εταιρεία για να βρουν λύση Θα πάει λέει στις Σκουριές ο Λαφαζάνης Κατ' εμάς Λουφαζάνης Οπότε λοιπόν μεγάλε ε, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά Κάτι δεν πάει καλά γενικά με όλους μας Γεια σου ρε Χρήστο να σε ρε καλά, Ρε Χρήστο. Χρήστο, γυψέλη. Τι γίνεται και κάτω, Ρε. Κουβαλά, ξύλα. Ακόμη λοιπόν, ε, μου έστειλε ένα mail εδώ. Να του πω και μια καλημέρα το φίλο του Χρήστο. Τι έγινε, ρε παιδιά, Τι συμφωνήθηκε να πάρει ο χρηματοπιστωτικό όμιλο Λαζάρντ για να δίνει συμβουλέ στο Βαρουφάκη αφού όπω δήλωσε ο υπουργό οι υπηρεσίε είναι αμυστή και ατελώ. Είμαστε τρελαίνει. Θυμόσαστε την κακή Λαζάρντ την οποία όταν έφερε ο Σαμαράς ήταν κακή και όταν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλή λοιπόν η εταιρεία οικονομικών ε, λοιπόν θα συνεργάζεται με το Υπουργείο αμυστή έτσι είναι η οι πολυεθνικές σου προσφέρει ρε Ποιο να αλλάξουμε ρε θρησκεία ποιος Χριστός ρε να πούμε πάρε και το πως λέει άμα έχεις δύο μανδύες να δίνεις τον ένα η Λαζάντ η Αγία Λαζά. η, Ελα, η. Φοβού του του <Συσίλια> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ φαντάζομαι τι έχει συμφωνήσει ο Βαρουφάκης Αυτά όλα μεγάλε βάλτα σε έναν τρουβά Βάλτα στο μυαλό σου Ποιοι ήρθαν στην Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Η Λαζάρτ Συμφωνία, Γκουρία, Τσίπρα Και καταλαβαίνεις Πού πάει η κατάσταση Δεν χρειάζονται πολλά Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Την κάνατε ρε που την κάνετε τη δουλειά. Βοηθήστε και να, να μην πεθαίνουν και 200-300 χιλιάδε άνθρωποι. Εντάξει, μέσα στο στρατό σα, όχι με το κοινωνικό επίδομα ρε αλίτε. Με ένα μεροκάματο ρε έχει αξιοπρέπεια ο κόσμο. Ρέ έχει α, αξιοπρέπεια ο κόσμο. Όχι αυτοί που κουβαλάτε εσεί ή αυτοί που φέρατε εσεί. Κατάλαβε. Βοηθάτε ρε να βρει δουλειά. Να βρει δουλειά. Αξιοπρεπεί άνθρωποι. Ρε, Πάντω, κυρία μου και κυριέ μου, λεφτά δεν έχουμε για μισθού, αλλά η κυβέρνηση μονιμοποιεί 40.000 δημόσιου υπάλληλους που ήταν αορίστου χρόνου. Κατάλαβες, ήταν αορίστου. Σου λέει, μην νιώθουν τα παιδιά ρε παιδί μου, μην νιώθουν τα παιδιά τώρα ξεκρέμαστα να πούμε. Κατάλαβες να τα μονιμοποιήσουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το Υπουργείο μάλλον Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει να τα μονιμοποιήσει τα παιδιά μην ε, κατάλαβες έχουμε καμία ψήφο διαρροή παρακαλώ έλατε ναι, ναι, ναι, ναι, Μου λέει εδώ ένα φίλο σε μια πτωχευμένη εταιρεία, μου λέει πώ διάλογο προσλαμβάνει κόσμο Όπως είναι η Ελλάδα, δεν ξέρω. Ε, Κοίταξε να σου πω, ε, θυμάσαι, ε, θα έχει. Ε, πάρε παράδειγμα την ΕΡΤ α πούμε, έτσι. Τι ήταν η ΕΡΤ, μια πτωχευμένη εταιρεία η οποία απομιζούσε και απομιζά τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, πήρε, πήρε, πήρε, έβαλε, έβαλε, έβαλε. Κάποια στιγμή έσκασε, λέει, τι... ναι, έκανε την ιστορία. Ε, πάρε παράδειγμα. Δέκο και άλλες Η Ελλάδα είναι πτωχευμένη Έτσι είναι Τώρα πως γίνεται μια πτωχευμένη χώρα Να προσλαμβάνει και να πληρώνει Με βασιλικούς μισθούς Αυτή τη στιγμή Πάρα πολλούς από τους δημόσιους υπάλληλους Αυτό το γνωρίζουν οικονομικά μυαλά Τύπου βαρουφάκι και τσακαλότου Και πολιτικά μυαλά θα έλεγα Και πολιτικά μυαλά θα έλεγα Μεγάλα διότι Χωρίς αυτά τα μυαλά δεν γίνεται τίποτη. Ορίστε. Παρακαλώ Μου λέει εδώ ένας φίλος τηλεακροατής Μπορείς να μου εξηγήσει μου λέει Πως γίνεται να Μέσα σε ένα λαό Τα δύο τρίτα να τα ταΐζουν Με σίγουρους μισθούς και το ένα τρίτο Να του δίνουν 70 ευρώ Επίδομα πάνε να δημιουργήσουν Δυο τάξεις κλπ ε, Φίλε μου δεν είναι Δεν έχουν πάνε να δημιουργήσουν οι δυο τάξει. Οι τάξει, οι οποίες ε, Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο λαό Είναι πάρα πολλέ. Και από ό,τι λέγαμε προχθές, αν θυμάσαι, Οποιαδήποτε στιγμή θέλουν Στρέφουν τη μία εναντίον της άλλης Πάρε παράδειγμα τις ενέργειες που κάνανε Με το επίδομα Πώς το λέγανε εκεί στη Γενόπ ΔΕΗ τα, τα τροφία Για το σνακ των υπαλλήλων Είδες λοιπόν Ότι ώρα θέλουν να γυρνάνε τη μία Τάξη απέναντι στην άλλη Γεγονός πάντως είναι ένα Ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτούς τους εμφύλιους Δεν αφήνουν ε, την, την κοινωνία να πάρει ανάσα αλλά από την άλλη και ο κόλος της κοινωνίας με συγχωρείς πάρα πολύ ο ποπός της, τα θέλει διότι μπροστά στο εύπεπτο και στο εύκολο δεν την ενδιαφέρει ούτε αξιοπρέπεια ούτε ελευθερία. Παρακαλώ ναι. Για ξαναπέστω αυτό δεν το άκουσα, ξαναπέστω. Α, και διορίζουμε και τους υπόλοιπους. Μπράβο, ωραία, μ' άρεσε η πρόταση. Μπράβο. Ο φανταστικός, ο φανταστικός ο τηλεακροατής, μου λέει, αυτοί δεν έχουν σκοπό, μου λέει, ε, να, ε, να βάλουν μπροστά παραγωγή, θέλουν να μας κάνουν δημόσιους υπάλληλους. Οπότε λέει ο τηλεακροατής, προτείνω το εξή. Στου υπάλληλους του δημόσιους αυτή τη στιγμή, μειώνουν το μισθό, Στη μέση, ξέρω εγώ που το μειώνουν και με τα λεφτά που περισσεύουν, προσλαμβάνουν και του υπόλοιπου Έλληνε και του έχουν όλου στο δημόσιο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η μοναδική λύση, Μεγάλε, διότι με τα μυαλά αυτών Τι να σου πω. Τα μυαλά αυτονών είναι για αυτό το πράγμα. Πάντω, εμεί τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και θα επανέλθουμε να κλείσουμε. Ανοίξτε τέρματα ραδιόφωνα, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, σα λέω. Μόνο από εδώ το παίζει, κανένα άλλο δεν το έχει. Την αγάπη να την έχει στο πλευρό του. Η φρουρά του διατάγει να έρθει όλη στο πλευρό του και μια μάγισσα μεγάλη να ντολίσει τον ήρωο του. Υπότιτλοι Σαφέντη μου να κλαίω. Έφτασε πλέον η ώρα κι έρχεται χώρα, πίσω για να σ' αγαπήσει και τα μάγια να σου λύσει Α, σε Αυτά μας είπε ο φίλος μας ο Μαρόκος Τέλος εμείς Μείνετε συνδυσμένοι παραδίδουμε το μικρόφωνο στον καναλάρκι να κάνει τα δικά του Πολλές ευχαριστίες για τις ωραίες παρατηρήσεις σα, Για την επικοινωνία Για την υπομονή να ακούτε αυτή την εκπομπή Ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Γεια σα και χαρά σας 5 FM steo